Δεν έφτασες στριάντα. Φέρασαν... Φέρασαν... Στο ίδιο σημείο ζεις. Στο ίδιο σημείο θα βγεις. Στο ίδιο σημείο θα βρεις. Το μεγάλο χαμόγελο. Ίσως να κεντάει αργά, ενώ δάκτυλα και παρανοιχίδες ξεπιτρώνουν εντός χαρτιού τα αδεέφης και με. Να με καταλάβεις, το κεφάλι δεν το γυρίζω από άποψη ούτε από μπελά. νιστάζω και θέλω να κοιμηθώ δίχως να νιστάζω.